όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Ο Σουρίς, όπως ίσως θυμάστε, αποφασίζει να συνεχίσει την ιστορία του Δον Ζουάν από εκεί που την έχει εγκαταλείψει ο Μπάιραν και εκτελώντας ένα πρώτο θεμελιώδες στρατήγημα, θεμελιώδες εννοώ για την ηρωνική ή έστω σατυρική συνθήκη, έχει μετατοπίσει τον ηρωά του εις τα Αθήνας, όπου, λόγω της κλασικής καλονή των γυναικών, υποτίθεται πως οι περιπέτειές του θα αποκορυφωθούν. και έχει ξεκινήσει συνειφαίνοντας λυρικότατα δήθεν αποσπάσματα, τα οποία διακομωδούν αγρίως όλη την ποιήση της εποχής, με μία πεζή και κατά τόπους βίαιη αφήγηση, διατυπωμένη στο ιδίωμα το οποίο εξαγρίωνε τόσο τους δημοτικιστές όσο και τους χειριστές της επίσημης καθαρεύουσας, σε ένα μεικτό ιδίωμα με σταθερή τονικότητα και όλες τις δυνατές ευκολίες. Κι όμως, σε αυτό το χαμηλό ιδίωμα, ο Σουρίς, καταφέρνει να προωθήσει μίαν καθολοκληρίαν εκρηκτική ύλη και στην ουσία να ανατινάξει κάθε αυτό το βασικό πια μοτίβο του ρομαντικού ήρωα διαλύοντάς το εις τα εξών συνετέθη. Έτσι θα ακούσουμε ένα ακαρήκευτο απόσπασμα χωρισμένο σε τρία μέρη. Στο πρώτο εμφανίζεται το ρομαντικό σπλίν. Ο Δόν Ζουαν βαρέθηκε της Ριαρώτα χάδια και δεν εφαίνεται το ζεστός καθώς τα πρώτα βράδια. Ο άνδρας της τον άφηνε στο σπίτι νοικοκύρι χωρίς ποτέ να του ελθεί το γούστο να τον δείρει και εκείνος εμπενόβγαινε με σηκωμένη μύτη που νόμιζες πως έμπαινε με στο δικό του σπίτι. Διότι κι αν συνέβαινε αυτός αδιαφόρη και του συζύγου κάποτε τα νυχτικά εφόρη και όλο ένα χωρατά και όλο ένα γλέντι, Κι οι τον εγνώριζαν για τον σωστό αφέντη φέντη. Οπότε, ένα σύζυγο τα πάντα επιτρέπει, όταν σφαλά τα μάτια του και κάνει πω δεν βλέπει, οπότε, με τον εραστίν συζύωσε ένας φίλος μαραίνεται ο γρήγορα του εραστού ο ζήλο, διότι έρο εύκολο και άνευ δυσκολία δεν έχει γόητρα ποσός, δεν έχει ποικιλίε και ο Δον Ζουάν δεν ήθελε πεζότητα τη αυτήν Άλλουτε ήρμοζε ζωή το αυτής νινεμίας εις ύπαρξην πολυπαθή κι σπονδοπόρον ποντοπόρον αυτήν ειδόντα τόσους και τόσας τερκυμίας Δεν ήθελε αντίσυλον να έχει τέτοιο μπούφο που να φορεί τη ρόμπα του και της νυκτός στο σκούφο Εκείνος δε να κάθεται και να τον καμαρώνει χωρίς ποτέ την όψη του θυμό να πορφυρώνει Ήθελε σύζυγων κακών, ζηλότυπων, οργύλων, ψυχρών προσπάσαν έκφρασην ειλικρινούς φιλίας, με όπλων εις τα σχήρας του, με σπάθειν ή με ξύλων, καθώς και τον δον Άλφαλσον της Δώνας Ιουλία. Κι εκείνος να τον απατά, και αυτός να τα γνωεί. Όποτε αν δε το βήμα του από μακρά να τύχει, του δον Ζουάν να πιάνεται αμέσως η και να τρυπώνει έντρομος εις όποιο μέρος τύχη, να φεύγει δε ημίγυμνο, τάφρου και ει και τείχους να πηδά ψηλού καθώ και καταράκτας, και ο πίσω του ο σύζυγο να τρέχει με οριχμόν, να ακούει τρίξιμο σπαθιού και σφαίραση ριχμών, να είναι σύζυγο. Σωστό και όχι κουκουβάγια, να σου πληγώνει κάποτε τα πισινά με σκάγια, και να ανταλλάσσει με τα αυτού οδόν ζωάν Ζουάν ή μερικού πιστολισμού, ή κάμποσε ως ήρωστης ρομαντικός αρχαίας ιστορίας. Την αμαρτίαν ήθελε με πέπλον μυστηρίου, μη γενωμένην εις το και εν γνώση του Κυρίου. Δεν ήθελε τα στέρψει του να βλέπουν ουδη Τα τας ήθελε με βάσανα και κίνδυνον ολίγων, μα πάντα εγνωρίζεται για την κακήν του τύχη με τας κυρίας αγαθών και μαλακών συζύγων και μ' όποιαν και ανέμπλεξε, και όπου και αν εμβήκε, σύζυγους ως τον σύζυγον της Ριαρόευρικε. Πού είναι ο Δον τη της Ιουλία, Ιουλίας, εκείνος ο ζηλότυπος, ο τόσον θηριώδης, πού είστε σεις, ο έρωτες τόσάφ της ποικιλίας, παρθενική, εδήμονες, δειλή, μυστηριώδης. Λοιπόν, τι του έρωτα, πεζούς θα υποφέρω εις κλασικήν πρωτεύουσεν ευκλίας αθανάτου. Μα, τέλο πάντων, τάψισε, αλλά το πώς δεν ξέρω, με μια πεντάμορφη κυρά, κυρίου Σπυρουνάτου. Τι έβριμα δισεύρετον. ο πόση ευτυχία. Μωρέ, μα πώς μου έτυχε αυτό το κελεπούρι Ε, τώρα είπε, θα έχω με καμιά μονομαχία. Θα γίνει κάποιο θόρυβος. Και λίγο τα βαντούρι. Ο Δον Ζουάν ενόμιζε εμπρό του πω κοιτάζει έναν υπότιτλο σύζυγων και άγριον πολύ, και άρχισε διάφορα σπαθιά να δοκιμάζει και ποτέ πότε επήγαινε και στη σκοποβολή. Περνά μια νύχτα, τίποτε, δεν φαίνεται κανεί. Περνά κι άλλη, τίποτε, τα ίδια και τα ίδια. Μα και η τρίτη πέρασε, κιουδίχω καν φωνή μόνον οι γάτες έτρεχαν ψηλά στα κεραμίδια. Μη τάχατε εις πόλεμον το κράτος και πήγε στα σύνορα ο κυρίος Παθάτος. Μη στις Ευρώπη τάχατε, τον έστειλαν τα μέρη, οργανισμούς και σχέδια περιστρατού να φέρει. Ούτε εις μάχας έφυγε και ούτε εις τα ξένα, αλλά εξινερώνετο να κόβει τα χαρτιά και την κυρά του άφηνε με μάτια δακρυσμένα να σβήνει όλο μόναχη την τόση τη φωτιά. Μίαν εσπέραν, την κυρά κρατών του σπιρουνά του, ο προκομμένο Δον ζουάν ίστον βραχιονάν του, εις του αγνώστου φίλου του εις τον και παρετήρει του με περιέργου ύφο, αλλά δεν είδε τίποτα, μονάχα μια κορώνα, κι ούτε να καν εκρέματο επί του τείχου ξίφος. Ο σα εφώναξε την κεφαλή. Μην τ'ha ξύφη δεν φορούν εδώ η Σπυρουνάτι, αλλά κατόπιν έμαθε με λύπη του πολύ, πως όλα στον Διάγγελι τα είχε ένα μανάτι. Φρούδι ελπί, ο Δον Ζουάν και εδώ τα είδε σκούρα, και θυμωμένος άρχισε την πρώτη του Μουρμούρα. Κεφάλαιο δεύτερο. Επανέρχεται το στοιχείο της περιπέτειας. Ο ρομαντικός ήρωας ανασυγκροτείται. Εκεί έδουλευε πιστό μια τζιώτισσα κουζίνα. με δε μάγουλα και Απριλίου κρίνα. Μαριόδε ονομάζεται και είτο ένας τάκος όπου εμπρό τη έχασκε και ο παπάς και ο διάκος. Η ράτο δε αυτού του δουλικού ένα αρχαίο δεκανεύ εκ του μηχανικού. Πλην τούτου κι άλλοι δεκανεί, καθώ και στρατιώτε, καμιά φορά το έστρωναν μαζί τη στο τσιμπούσι, Αλλόμως και ο κύριο Παθάτο ποτε πότε, εν απουσία τη της τη έκανε γιουρούσι. Και όταν επεσκέπτετο και εκείνο την Μαριό, δια να έλθει με ταυτή ει στενοτέραν σχέση, ο δεκανεύ το έστριβε από το μαγειριό, αφήνον στον ανώτερο την ζηλευτή του θέση. Ιστάφτην και ο Δον Ζουάν επέπεσε γενναίο. Πιστεύουν πω θα χτυπηθεί μετά του δεκανέω. Αν δε το αντικείμενο τη νέα του λατρεία δεν είχε τίτλων ευγενούς δεσπίνης και κυρία, αυτό ποσό του Δον Ζουάν δεν του εκακοφάνει. Ή το γυναίκα η Μαριό, και αυτό θα του φθάνει. Η δε κουζίνα κι σ' αυτόν θερμό ανταπεκρίθη, και πάνω στο στήθο του πολλά σε κοιμήθη διότι την κυρίαν της καθόλαι μιμήτω, και πάντοτε ευπροσίγωρος στους καβαλιέρους ήτω. Αλλά ενώ τηγάνιζεν μάρο ένα βράδυ, για το τραπέζι της κυράς σηκώτια με το λάδι, και όπως θέν ύπταντο του δόν ζουάν υπόθη, είδου η πάτημα βαρύ του πυροσβέστου. Και η μαριό τα έχασε, και ευθύς απεληθώθη, ως να επλήγει έξαφνα με κεραφνών υφέ αλλάζει χίλια χρώματα. Κραυγή νεκβάλλει και ο πυροσβέστη ανασπά το ξύφος εκ τη θήκης. και κυνηγά τον Τορζουάν με το σπαθί στο χέρι. Καθώς και ο Δονάλφονσο τη Δόνα Ιουλία. Και εκείνο χάνεται, πετά και φεύγει σαν ξεφτέρι. Ακούων πίσω του και μπρος δαιμόνων συναυλίας. Αλλά όμω, μόλι έφτασε την ω με άλματα γενναία τον πυροσβέστη στα φωνή της περιπόλου Αλλιώς δεν θα εγλίτωνε από τον δεκανέα Ο Δόν Ζουάν ησύχασε ο λίγο από τότε Δεν τ' άρεσε να ρίχνεται και στα σταδουλικά Διότι οι ιερωμένοι τον, εάν και στρατιώτε Δεν ήσαν υποκείμενα πολύ ευγενικά Και κίνδυνον ο Δόν Ζουάν διέτρεχε σπουδαίων Από κανέναν εραστήν στη μέση να κοπεί και τούτο του εφένετο αγρίκων και χυδαίω. και ανούτο πως εκόπτετο θα το εντρόπι. <Κι> κεφάλαιο τρίτο. μετά τον θρίαμβο ο ρωμαντικός ήρωας αποθεώνεται σε βαλκανικό επίπεδο φυσικά. Μη των θριάμβων του Παντού εγκυκλοφόρη Κι στο φτερό σηκώθηκε Του καθενός η κόρη Κι χείρε ετρελάθηκαν Καθώς και οι ζωντοχείρες Κι οι φρένιασαν Κι οι έγκυες, κι Ο δόν Ζουάν δεν πρόφθαινε Να γράφει ραβασάκια και νύμφες του προξένευαν Από μεγάλα τζάκια Με γαλλικά, με αγγλικά Με νάζια και με γλύκα Και ο πρεσπουδαιότερον με ουκολή λίγιν πρίκα. Πολλές τον εκκυνήγησαν με το πουγκί γεμάτο. Πατέρα τον εφώναζαν πολλών σπιτιών παιδιά. Ο Δον Ζουάν εδώ, εκεί, παντού, απάνω, κάτω και είπαν πως του ρίχτηκε και μία παπαδιά. Δεν ξέρω αν του Δον Ζουάν του άρεσε κι αυτή. Δεν είναι τίποτε γνωστόν και ο κόσμος σιωπά. Αλλά καθώς μου φαίνεται συνέβη κάτι τί. Διότι τον αφόρησε το στόμα του παπά η τόση φήμη έφτασε σε μια και άλλη σφαίρα, στον πρεσβειών τα μέγαρα και απάνω στην αυλή, ανδρόγινα εμάλωναν για τούτον νύκτα μέρα και συζητήσεις έγιναν και μέσα στη Βουλή. Ήτο το τη της κοινωνίας πάσης, το δεν ξέρω τι να πω, σαν άλλος κουρτοπάσης. Και πρέσβης θα η δύνατο παντού να διορίσει, στη Βιέννα, στην Πετρούπολη, στη Λόντρα, στο Παρίσι και δήμαρχος αν ήθελε να γίνει στα Αθήνας, βεβαίω θα τον έβγαζαν με Δάφνας και μυρσίνας. Και ο λαός, και η ευγενής, και η αυλή, και ο κλήρος, και δίχως καν να εγγραφεί στου Δήμου τα Μητρώα, κανένας δεν θα αντέλεγε στις εκλογέ το κύρος, και αψίδες θα εστήνον το εις και η ρόα. Στον θόν σου αν, και η προσοχή των υπουργών εστράφει, ...και άρχισαν τρεχάματα οι δημοσιογράφοι... ...και με τα αυτού ελάμβαναν σπουδαίας... για να μάθουν τα σοφάς του Δόν Ζουάν Ιδέας... ...περί των έξω σχέσεων των διπλωματικών... ...περιστρατού και ναυτικού και οικονομικών. Ο Δόν Ζουάν η δύνατο το παν κατορθώνει... ...τελώνας και χρηματιστάς και κλέπτας να αθώνει... ...να δίδει τίτλους και σταυρού εις αφανείς ανθρώπου. ...παπάδες να χει και αρχιεπισκόπου, να διορίζει σήμερα και αύριο να πάβει, με βασιλεί και πρεσβευτάς, να κόβει και να ράβει, να ανακατεύει αναμίξ, τιμίου και ατίμου, να κάνει τους βαρκάριδες του ναυτικού δοκίμου, οπότε θέλει να ουρεί εις την Ακαδημία, μη ανεχόμενο ποσός ενόχλησην καμίαν, εμπρό στα πεζοδρόμια τη βρώμη του να ρίγνει, χωρί να πέσει ράπισμα και ει την παριάντου, και ω ελεύθερα να ενώπιον των ευγενών την περιφερειά του. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης